26-39 της Ενότητας «Θεραπεία του Δαιμονιζομένου των Γαδαρινών» του κεφαλαίου ΙΤΑ. 26. «Και έφτασαν με το πλοίο στην χώρα των Γαδαρινών που είναι αντικρίτης της Γαλιλαίας". 27. «Όταν δε ο Ιησούς ευγήκεν στην ξηρά, τον συνήτησε κάποιος άνθρωπος καταγόμενος από την πόλη, ο οποίος είχε μέσα του δαιμόνι από πολλά χρόνια και δεν εφορούσαν πάνω του ρούχα και δεν έμενε σπίτι». Αλλά μέσα στα μνήματα. 28. Όταν όμως είδε τον Ιησούν από το φόβο του εφώναξε δυνατά και έπεσε εις πόδας του και με εφωνήν μεγάλην είπε «Ποια σχέσης υπάρχει μεταξύ εμού και σου και τι ζητά από εμέ Ιησού ή ετου Θεού του υψίστου» «Σε παρακαλώ, μη με βασανίσεις και μη μου επιβάλλεις την τιμωρία να εγκλειστώ από τώρα εις τα του Άδου» 29. Είπε δε των λόγων αυτών ο δαιμονιζόμενος, διότι ο Ιησούς παρήγγειλε και διέταξε το ακάθαρτο πνεύμα να βγει από τον άνθρωπον, διότι επί πολλά τον είχε κυριεύσει. Και λόγω της αγρίας εξάψος που του εδημιούργη, τον έδραν με αλύσει και με σιδηρά δεσμάει στα τα πόδια, επειδή τον εφήλατο να μην κακοποιήσει ή βλάψει τινά. Αλλά αυτός έσπαζε τα δεσμά και σύρετο βιαίος υπό του 30. Τον ρώτησε δέο Ἰησοῦς, δε ο Ιησούς και του είπε «Τι είναι το όνομά σου» Αυτός δε είπε Λεγιών, δηλαδή σύνταγμα στρατιωτών και είτο αυτό το όνομά του διότι ουχιέν αλλά πολλά δαιμόνια είχαν εισέλθει στον άνθρωπον αυτών. 31. Και διαστόματος του δαιμονιζομένου παρεκάλουν αυτόν να μην διατάξει να υπάγωνε στα τρίσβαθα του άδου 32. Ήτο δε εκεί ένα κοπάδι από πολλού χείρου που έβοσκαν εις το βουνόν και τον παρεκάλουν να επιτρέψει σε αυτά να έμβουν εις εκείνους του χείρους και επειδή αυτοί που έτρεφον τους χείρους έπρατον τούτο παρά των μοσαϊκών νόμων ο οποίος απειγόρευε ενός ακάθαρτον των χοιρινό κρέας ο Κύριος τιμωρών την παρανομίαν τάφτην επέτρεψε τούτο εις αυτά 33. Αφού δεν βγήκαν τα δαιμόνια από τον άνθρωπο, εμβήκαν εις τους χείρους. Κι έτρεξαν ασυγκράτητα και με μανία το κοπάδι από το επάνω μέρο του κρυμνού προ τα κάτω ει την λίμνη, και πνίγη. 34. Όταν δε εκείνοι που έβοσκαν του χείρου είδαν αυτό που έγινε, έφυγαν και ανήγγειλαν το συμβάν τη καταστροφή των χείρων ει του κατοίκου τη πόλη και εις εκείνου που έμεναν έξω ει του 35. Βγήκαν δε από την πόλη και τα περίχωρα οι άνθρωποι για να είδουν εκείνο που έγινε. Και ήλθαν εις τον Ιησούν και ήβραν τον άνθρωπον από τον οποίο είχαν βγει τα δαιμόνια να κάθεται κοντά εις τους πόδας του Ιησού ενδεδημένος και σοφρονισμένος. Και φοβήθησαν. 36. Τους διηγήθησαν δε και εκείνοι που είχαν ήδη το Παριστατικόν πως έγινε καλά ο δαιμονισμένος. 37. Και τον παρεκάλεσαν όλον το πλήθος της περιφερίας των Γαδαρινών να φύγει από αυτούς διότι κυριεύθησαν από μεγάλων φόβων όταν είδαν τη δικαία αντιμωρία που επεβλήθησε αυτούς, οι οποίοι παρά την απαγόρευση του νόμου έτρεφον χείρου. Αυτός δε, αφού εμβήκεν στο πλοίο, επέστρεψεν στο μέρο από το οποίο είχεν έλθει. 38. Παρεκάλληδε αυτόν ο άνθρωπο από τον οποίο είχαν βγει τα δαιμόνια να μένει μαζί του. Ο Ιησούς όμως τον αφήκεν ελεύθερον και του παρήγγειλε να φύγει λέγον. 39. Γύρισε ο πίσω εις το σπίτι σου και διηγού όσα έκαμεν εισέ ο Θεός, ο οποίος σε απίλαξε από τα δαιμόνια. Και έφυγε εκείνος και διεκείρεται εις την πόλη όσα του έκαμεν ο Ιησούς.